Σε με μάνα κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Ας είναι το χώμα που θα το σκεπάσει Λεκαίκα με τι πάθαμε Καταλάβατε τη Eurovision τα χτεσινοβραδινά πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης, της ενομένης Ευρώπης η Ελλάδα δεν θα πάρει μέρος στον τελικό μου δεν έχει νόημα ούτε ο ημιτελικός της Πέμπτης ούτε ο τελικός του Σαββάτου ούτε η ζωή γενικότερα μια αποτυχία σε μια πολύ κομβική ημέρα τα έχει πει ο ότι ξημερώνει μια ιστορική μέρα αλλά δεν φανταζόμαστε ότι θα ήταν ιστορική γεγονότο. Θρυνούμε για, την, ε, για τον αποκλεισμό αυτόν, Λογικό, παγώσαμε όλοι οι Έλληνε. Ένα τόσο ωραίο τραγούδι, μια τόσο καλή εμφάνιση. Να μην το εκτιμήσουν τα συμφέροντα, εννοείται. Του έχουμε πάει τόσο κόντρα τον τελευταίο καιρό. Οπότε, είναι λογικό, μα απέκλεισαν. Αυτά όλα που ακούσατε θα τα λέγαμε αν τα πιστεύαμε. Τα είπαμε έτσι, επειδή ήταν ψηλό αναμενόμενο. Το γυρίζουμε όμω τώρα. Βάζουμε τελεία σε όλα αυτά. Το θρίνω για τον αποκλεισμό από τη Eurovision και το πάμε αλλιώς πιστεύουμε ότι ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της κυβέρνησης Τσίπρα το ότι αποκλειστήκαμε από την Eurovision. Μετά από έξι και πλέον χρόνια κακών ειδήσεων και σκληρής λιτότητας είχαμε επιτέλους καλές ειδήσεις. Και η Ελλάδα δεν πέρασε στον τελικό, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Ευτυχώς για τον ελληνικό λαό, ευτυχώς για τη χώρα, έχασαν. Γράφουμε ιστορία, η ελπίδα γράφει ιστορία στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Προχωράμε όλοι μαζί. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Και η Ελλάδα δεν πέρασε στον τελικό, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Καλέ ειδήσει για την ελληνική κοινωνία που δικαιούται μετά τον ορυμαγδό της ύφεση να κοιτάξει ξανά το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Αυτό το δεύτερο πιστεύουμε. Επιτέλους, γλιτώσαμε όλο αυτό το τσίρκο. Δεν θα είμαστε το Σάββατο, δεν θα έχουμε καμία αγωνία. Είναι καλό για την Ελλάδα, μακάρι να σημαίνει κάτι καλό και για όλα τα... Υπόλοιπα τα κατάφερε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και χτε όντω ήταν ιστορική μέρα με δύο χαρμόσυνα γεγονότα. Το πρώτο γεγονότο ήταν ο αποκλεισμό από την Eurovision. Το δεύτερο γεγονότο, όπω έλεγε και ο Χατζηχρήστο, είναι ότι τελειώσαμε το μνημόνιο. Κάπω έτσι βγήκε και κρατή χτε, τον ακούγαμε. Περίπου τέτοια ώρα ήταν εδώ, που έλεγε ότι πρέπει να πανηγυρίσουμε, αλλά συγκρατημένο, όχι και τόσο. Τελειώσαμε με το ένα, αξιολόγηση, ανάπτυξη, αρχίζει να πέφτει η ανεργία, έρχονται οι επενδύσει και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Οπότε, με ένα σπάρο, δύο τριγώνια άρχισαν οι επιτυχίε. Ω μεγαλύτερη εμεί βάζουμε τη κυβέρνηση Τσίπρα στον ένα χρόνο και κάτι που είναι στην εξουσία. Τον αποκλεισμό από την Eurovision. Το πάλεψε πολύ, μελετημένο το τραγούδι. Η εμφάνιση γενικότερα, ήταν λογικό να μα στείλουνε. Και δεύτερον, ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο. Οπότε μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Θέλω όμω να πω ότι σήμερα βεβαίω δικαιούμαστε να είμαστε χαρούμενοι. Τώρα είναι η ώρα για πανηγυρισμού. Τώρα είναι η ώρα να πετάμε στα σύννεφα. Η οικονομία θα πιάσει χωρίς κανένα μέτρο το στόχο και το 2016. Face, Η πρόβλεψη της Eurostat για το 2017 είναι ανάπτυξη 2,7%. Τώρα είναι η ώρα για πανηγυρισμούς. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Like together, that that so right. Κλείνει λοιπόν το πακέτο της αξιολόγησης χωρίς την ομοθέτηση επιπρόσθετων μέτρων. Όσοι μπορείτε να ψηφίσετε, κάντε το, οι υπόλοιποι διαδώστε. Χωρίς την ομοθέτηση επιπρόσθετων μέτρων. Διαδώστε. Διαδώστε, διαδώστε, δεν έχουμε μέτρα, έκκληση, αξιολόγηση Το 16 θα είναι με ανάπτυξη, με θετικού δείκτες Το 17 επίσης, το έφτασε μέχρι το 19, θα το ακούσουμε πιο μετά Πάνε όλα καλά, τόσο καλά που δεν το περιμέναμε Έχουμε βγει από το μνημόνιο, έχουμε βγει από το μνημόνιο Δεν το έχετε ακούσει, πιστεύετε ότι δεν έχουμε βγει Δεν είπανε κάτι τέτοιο, είστε γελασμένοι γιατί τα είπε αυτά ο Τσίπρας μέσα καμένο, εξερχόμενο και στο είπε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες με εντολή του ελληνικού λαού από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε και εμπιστευτήκαμε τον Αλέξη Τσίπρα και συμμετείχαμε σε αυτήν την κυβέρνηση εθνική συμφιλίωσης. Επιμείναμε στι θέσει μας. Διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε την έξοδο της Ελλάδος από την εποχή των μνημονίων και των δανειστών. <Το νερό, το νερό, διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε Το νερό, το νερό, Διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε την έξοδο της Ελλάδος από την εποχή των νημονίων και των δανειστών. Αόριστο χρόνο διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε την έξοδο από την εποχή των μνημονίων. Δεν το έχουμε μοντάρει, έτσι ακριβώ το είπα. Άρα τελειώσαν τα μνημόνια, τελείωσαν τα βάσανα. Τα έξι χρόνια φτάνουν στο τέλο, δηλαδή δεν φτάνουν σήμερα 11 Μαου, φτάνουν όμω σε 14 μέρε. Όχι, ναι, στι 24 λιγότερο. Στι 24 Μαου. Ξεκινάν καλύτερε μέρε για τον ελληνικό λαό. Μετά τη συμφωνία τη 24 Μαου ξεκινά η ανάπτυξη, οι επενδύσει, η μείωση τη ανεργία. Μετά τη Συμφωνία της 24ης Μαΐου, ξεκινά, γυαλό, ξεκινά η ανάπτυξη. Την ίδρα, την η κρούλα, και πηγαίνει η ολογυαλό, ολογυαλό. Ξεκινά η ανάπτυξη. Ξεκινάει η ανάπτυξη. Βγήκαμε, τελειώσαμε, πετύχαμε, διαπραγματευτήκαμε από τα μνημόνια και ξεκινάει η ανάπτυξη. Δηλαδή δεν πιάσαμε τον ένα στόχο. Έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη. Δεν το έχετε καταλάβει ακόμα γιατί είστε λίγο μονόχρονοτοι, μίζεροι, καχύποπτοι. Όμως για να το λέει ο Καμένος, να το λέει και ο Τσίπρας, κάτι παραπάνω θα γνωρίζουν τόσο πολύ. Έχουν πιστοί για όλο αυτό το παραμύθι, που αρχίζουν με τον, το γνωστό αυτό, σοβαρό, στιβαρό ύφος του προβληματισμένου νικητή όμως, όπως είχε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτού που, του επιτυχημένου, που όμως πέτυχε, αλλά δεν θέλει να πολύ πανηγυρίζει, γιατί... Βλέπει τα δύσκολα ακόμη και θέλει να δώσει τη μάχη μέχρι τέλου. Τόσο πολλοί έχουν σε αυτό το mood που αρχίζουν και λένε ότι πλέον αυτή η κυβέρνηση, γνωστή όπω την ξέρουμε, Συριζανέλ, είναι χρήσιμη, ήταν χρήσιμη για τα μέχρι τώρα, ναι μα έβγαλε από τα μνημόνια, τελειώσαμε, αλλά είναι χρήσιμη και από εδώ και πέρα στη νέα εποχή τη ανάπτυξη που έρχεται. Και βεβαίω πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι η δική μα διακυβέρνηση θα είναι πολλαπλό πιο χρήσιμη στα χρόνια τη ανάπτυξη. Διότι βεβαίω είναι δείγμα κοινωνικής δικαιοσύνης να μοιράζεις τα βάρη δίκαια Αλλά ένα ακόμα μεγαλύτερο δείγμα δικαιοσύνης Να μοιράζεις τον παραγόμενο πλούτο δίκαια Τα ωφέλη δίκαια Συνεπώς βασικός στόχος από εδώ και πέρα Είναι αυτός ο παραγόμενος πλούτος πλούτο Το πλούτο αυτής της χώρας Αυτό είναι πλούτο του Έλληνα λαού. Δηλαδή, τελειώσαμε τα μνημόνια, τα σκίσαμε με ένανόμο ένα άρθρο, τα σκίσει από πέρσι και τώρα μοιράζουμε το πλούτο που έρχεται. Ο παραγόμενο. Παράγεται και πλούτος, έχει έρθει ανάπτυξη, μειώνει ενέργεια και η έγνεια αυτή τη κυβέρνηση φαντάζομαι θα το κάνει. Το ίδιο καλά όπω έχει κάνει τα πάντα μέχρι τώρα. Είναι το πλούτο του Έλληνα λαού που έχουν πει και ο Γιώργο και ο Τσακαλώτο να μοιραστεί δίκαια γιατί είναι πολύ μεγάλο στοίχημα, δεν είναι μόνο το άλλο που έλεγε ο Αλέξη Τσίπρας. Αυτά του πανηγυρισμού και κάτι τέτοια και κάπω έτσι, Όχι βέβαια με τέτοια έπαρση. Τα έλεγε και ο Σαμαρά εκεί προ το τέλο του 2014 όταν κάνα δύο-τρει δείκτε είχαν αρχίσει να ψιλοσυκώνουν κεφάλι. Ανοίγουμε το δρόμο. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνεργασία, ειλικρίνεια προοπτική. Αριστεροί και αριστερέ όλων των γενναίων. Βαρώνει τον μίνδια και τη οικονομική διαπλοκή. Φοροφυγάδε των διαφόρων ληστών με τι αφορολόγητε καταθέσει. Γιατσικολόγοι τη δημόσια περιουσία. Δανειστέ τη διεθνού τοπογλυφία. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Όλοι μαζί. Νέα Δημοκρατία. Σύρισα. Η Ελλάδα μπροστά. Και τότε θα γίνει. Το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα στο αύριο. Σας Γεια σα! συντρόφισες και σύντροφοι αγωνιστές. Και στο καλό, και στο καλό. Γεια σα! Να Το χθεσινό Eurogroup επισφραγγίστηκε, επισφραγγίστηκε μια θεμελιώδη αλλαγή τη εικόνα. Επισφραγγίστηκε, τελείωσε. Επισφραγγίστηκε, το είπε ο ηγέτη, το ακούσατε. Βγήκαμε από τα μνημόνια, βγήκαμε και από την Eurovision. Δύο χαρές, δεν μπορούμε να τι αντέξουμε και να τις διαχειριστούμε. Ζητάμε την κατανόησή σα. Περιμέναμε ένα από τα δύο, να βγούμε από τα μνημόνια. Αλλά ήρθε και το δεύτερο καλό, βγαίνουμε από την Eurovision και λογικό είναι να έχουμε μια χαρά. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να το ελέγξουμε, είναι και μέσο ενημέρωση, πρέπει να υπάρχει μια ψυχραιμία με λόγο. λόγος. Τα καταλαβαίνετε, περίπου τα ξέρετε. Ε, τώρα ε, είναι πολύ χρήσιμο να γίνει αυτό που λέει ο Βασίλης Λεβέντης, μια οικουμενική. Μια οικουμενική, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί αυτό το τα χαρμόσυνα γεγονότα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο Βασίλη Λεβέντη και χτε, που εμφανίστηκε το βράδυ στον Πρετεντέρη, νομίζω και σήμερα στον Πέτρο Κωστόπουλο, κάθε μέρα κάπου βγαίνει, λογικό. Χτε πάντω μίλησε με ξένου, όπω λέει ο ίδιο, και μείνει μια δική μα ταπεινή απορία. Ποιοι είναι αυτοί οι ξένοι, αν υπάρχουν, που μιλάνε κάθε μέρα με τον Βασίλη Λεβέντη. Η άποψη τη Ένωση Κεντρών είναι συγκεκριμένη. Να φτιάξουν μια κυβέρνηση να κάνει μεταρρυθμίσει. Και οι ξένοι θα δείξουν ποιοί και εισόλα. Ακόμη και σήμερα που επικοινώνησα εγώ έξω. Mm -hmm. που μου είπανε, κάντε μια κυβέρνηση όπως τη θέλουμε εμείς. κάντε μια κυβέρνηση όπως τη θέλουμε εμείς. κάντε μια κυβέρνηση όπως τη θέλουμε εμείς. Όπως πρέπει να είναι, δηλαδή όλων των κομμάτων μέσα, και ξεχάστε και κόφτε, ξεχάστε και τα πάντα. Πώ θα δώσουν και αυτοί οι Ευρωπαίοι λεφτά, Έχουν κουραστεί. Θα δίνε, εσύ στάδινε, εσύ δίνει. Συγγνώμη, δεν έναν που ξέρει ότι είναι μπεκρή. We'll so right. we'll so right. δίνε, εσύ στάδινε, εσύ δίνει. Συγγνώμη, δεν δίνει έναν που ξέρει ότι είναι μπεκρίς. Και Είναι όλη μέρα στου ταβέρνε και τα πίνει. Τώρα είναι δυνατόν να λέτε ότι η ελληνική, ας πούμε, κοινωνία είναι εμπεκρίδες που πίνουν... Μα δεν έχουμε και... κάνει καμία απολύτως μεταρρύθμιση. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, αυτές. Άρχισε όμως η κυβέρνηση Τσίπρα, η έξοδος από την Euro Eurovision, από την Eurovision, είναι κάτι για αγκρέξη, τον είχαμε, να μα βγάλει από το ευρώ, τελικά μας έβγαλε από την Eurovision... Μια χαρά, επιτυχία, θετικό, ένα πρώτο βήμα. Γι' αυτό και είμαστε τόσο πολύ χαρούμενοι, αν και συγκρατημένες αισιόδοξοι όπως έδωσε τη γραμμή της ο ηγέτης μας. Εδώ Δύο 2.11, την επομένη δύο ιστορικών νυχών, μακών, μα, νυχών, Νικών και μαχών, νικών και μαχών, λογικό είναι, είναι η χαρά τη συγκίνησης, ζητώ την κατανοήσή σας. 2.11.208.200, σας περιμένει πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος ο Διευθυντής Αποστόλης και Μπαλούρδος και Τσολιάς και Λούφας και τανάλια και Παραθυράκιας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και no, το μήνυμά σα όποιο θέλετε να είναι και όλο αυτό στο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι... Στοunto:papakiralefm.gr Ο Μάριο Καγγή ρυθμίζει τον ήχο και με μια διαπίστωση επίση θετική ότι τελείωσε η αξιολόγηση χωρί να πάρουμε μέτρα. Το είπε ο Αλέξη Τσίπρα χθε, το ακούσατε μάλλον στην απευθεία. Αν είχατε το κουράγιο χθε, σύνδεση που κάναμε. Αλλά θα το ακούσουμε και τώρα για να το εμπεδώσουμε. Τελείωσε η αξιολόγηση χωρί να πάρθουν μέτρα, όπω είπε ο ίδιο. 5,4 δι που έχουν έρθει και η κάβα των 3,4 δι προφανώ δεν θεωρούνται μέτρα. Κλείνει λοιπόν το πακέτο της αξιολόγησης χωρίς την ομοθέτηση επιπρόσθετων μέτρο Χωρίς την ομοθέτηση επιπρόσθετων μέτρων. Διαδώστε. Επιπρόσθετον από όσα είχαμε συμφωνήσει τον περασμένο Αύγουστο. Από την πλευρά μας τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας, τόσο απέναντι στους δανειστές, όσο όμως και κυρίως αυτό έχει μεγάλη σημασία, απέναντι στους δανειστές. Τόσο απέναντι στους δανειστές. Όσο όμως και κυρίως αυτό έχει μεγάλη σημασία απέναντι στους δανιστές. Όσοι μπορείτε να ψηφίσετε κάντε το Οι υπόλοιποι διαδώστε Καλή επιτυχία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 Ο Πάνο Καμένο, το περιστήλει, όλο χαρά. Τα έξι χρόνια τελικά του Μνημονίου, από το 10 και εδώ, ήταν τα καλύτερα χρόνια τη Ελλάδα. Μπήκαμε το 10, ναι, αλλά από το 11 αρχίσαμε σιγά-σιγά να βγαίνουμε. Το 12 είχαμε τελειώσει. Το 13 έχει έρθει η ανάπτυξη, όπω έλεγε ο Γιώργο. Το 14, όπω έλεγε ο Σαμαρά, ήταν μια καλή χρονιά. Το 15 τελικά, όπω είπε προχθές ο Τσίπρας, παρά τα όσα περάσαμε, είχαμε καλού ρυθμού ανάπτυξη. Το 16 δεν το συζητώ. Για δε το 17, το 18 και το 19 τα πράγματα είναι ό,τι καλύτερο, ξεπερνάμε όλε τι χώρε.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 Για την Ελλάδα που μα αξίζει και που δικαιούνται και επιζητούν όλοι οι Έλληνε. Μπήκαμε δηλαδή το 10, αλλά σύμφωνα με τον Γιώργο είχαμε βγει το 11, τελευταία χρονιά τη ύφεση. Το 12, το 10, 13 είχαμε τελειώσει από τα μνημόνια. Έτσι, ακριβώ με τον ίδιο τρόπο, θα συμβούν και αυτά που περιέγραψε ο Τσίπρα για τι χρονιέ 16, 17, 18 και 19. Έλα διευθυντά μου τι κανείς, σε πείρα να σε κάνω ένα τεστ ακοής. Για βάλει τα πτάκια σου κάτω στην άσπαρ, δεν ακού τίποτα Ξεκίνησε κάτι, ήρθε ο κορατζαφέρη, τα πράγματα. Αν βάλει τα πτάκια σου κάτω, τα ακούσει. Mm. Και άλλο έχει εντάξει και, και συνταγματάρχε και τα πάντα. Ε, είσαι λίγο παλιωμοδίτη όμως, δεν λέω δεν έρχονται με ερπίστριες. Έρχονται με email, με απειλέ, έρχονται αλλιώ. για Brexit, για καταστροφή, για από το ευρώ, Δεν με χαλάσουμε τώρα. Πώ το καλά εσένα. Τη δημοσιογράφου, εσύ έχει κάποια στοιχεία ότι ανέστη, όντω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί αντίστοιχα και εγώ για την οικονομία, έτσι. Οικονομία ανέστη. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γαϊτάνο, η είναι αμαρτία. Η είναι όπω λέμε υπερηγεία, υπερμανάτ, υπερίσκεψη. <laughs> Προσπαθούμε πολλά, αυτό θα ναι. ναι. Ανασυφίει ο Λάζαρος, μαζί και ο Οκ. Okay. Αυτά όλα τα τομάρια, το 62% που όχι το κάνανε να, πρέπει να ξαναπάνει γρήγορα στην του λαού, αν θέλει ο λαός να ψηφίσει μόνο στο το θάνατο του. Σωστό, και... να ψηφίσει άλλο θάνατο. Το θάνατο του Κυριάκου. <συριακού> δηλαδή αυτό που λέμε το θάνατο του Θα κάνει. Γιατί το θάνατο του Τσίπρα. Υπάρχει τα στην ιστορία έχουν περάσει σαν και σαν και δεν να στα τέσσερα,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 Μόνο ο Ρία Λεφέν και το κόκκινο μεταδίδουν του, του Παπανδρέου Περδευθήκατε Παπ καλή του Τσίπρα και του Παπανδρέου Είναι δυνατόν, τι, τι ομοιώτης, τι, τι συνειρμός τίπρα, Του Τσίπρα την ομιλία του, του, του, του Απατεώνα στο, στο Απατεώνα λογικό να μπερδέσουμε του Παπανδρέου, λογικό Για πε μου Καλά ρε γλύφτες, καλά ρε γλύφτες. Θα διακόψετε την ελληνοφρένεια του Καλαμούκη και του Μπαρμαγιάνη για να μιλήσει ο Τσίπρας. Για να δεις που λέτε <Κι> ότι η σάτυρα περνάει κρίση, να. Μην διανοηθείτε και διακόψετε την εκπομπή, αλλά σπάρετε ο άλλους, το λέω. Άντε κα***τε, γα... άμα κανοχολουθούμε συνέχεια το πορτοσάλτε. Άντε γα... κα***τε, <Κι>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 στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι ο κομμουνιστής υποθέτουμε ότι είναι κι άλλοι κομμουνιστές άρα σφυροδρέπανω δηλαδή άμα έχεις όρεξη μπορεί να πάει σύννεφο η μάρκοια.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 Έκανε. Η ουτοπία είναι ρεαλιστική γιατί τις έχουμε πολλές φορές πραγματώσει τις ουτοπίες και γι' αυτό πήγε ο κόσμος μπροστά Μετά από έξι και πλέον χρόνια κακών ειδήσεων και σκληρής λιτότητας είχαμε επιτέλους Καλές ειδήσει. Και η Ελλάδα δεν πέρασε στον τελικό Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό Και ευτυχώς για τον ελληνικό λαό Ευτυχώς για τη χώρα Έχασαν Εδώ έχει να δει και ευτυχώς έχασαν τα παιδιά, το κατάφεραν, μπράβο και συγχαρτήρια και στους άλλους Ευρωπαίους αν ισχύουν όλα αυτά με τις ψηφοφορίε, ή όποιοι τα μαγείρεψαν εν περιπτώσει για την πολύ σωστή απόφαση τους. Κάποτε είχε εμφανιστεί και η γαρμπή στη Eurovision ε, τότε που φορούσε το γαλάζιο φουστάνι που το σκίσιμο τελείνε στη Μασχάλη. Ήταν πολύ προωθημένο. Νομίζω ο τίτλος του τραγουδιού της ήταν «Ελλάδα, χώρα του φωτός». Φεύγουμε από αυτό, ερχόμαστε στο σήμερα Ο Αλέξης Τσίπρας χθες παρουσίασε τη δική του ερμηνεία Όχι με ακριβώς ίδιο σκίσιμο Δεν αφορούσε τον ίδιο δηλαδή Με όμως ίδιο τίτλο Ελλάδα χώρα του φωτός Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα Αφήνει πίσω τις 6 χρόνια ύφεση. Αφήνει πίσω τις 6 χρόνια σκότους και βλέπει επιτέλους το φως της ανάπτυξη. Μας σκόψα να το φως Το φω τη ανάπτυξη. Δεν θα έχετε διευτυχώ. Δεν θα τη διευτυχώ. Μα σκόψα να το φως Το φως της ανάπτυξης. Δεν τη, τη το φως. Το φως ανάπτυξη. Να ανάψει φωτιά, αντίφο. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Καλά να του Καλά να του Όχι! Όχι! Που κόψε, να το, φως. το φως της ανάπτυξη. Είναι αυτές οι ωραίε οι παρομοιώσεις των ηγετών. Όλοι παίζουν με το φως και το έχουμε ακούσει από όλους τους πρωθυπουργούς. Όλα αυτά τα αλεκτικά παιχνίδια έρχεται το φως βγαίνουμε στο ξέφωτο. Όμω ο Αλέξης Τσίπρα χθες το πήγε και λίγο παραπέρα. Το είχε πάει και στη Βουλή προχθές. Ε, έκανε μια παρομοίωση για την ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία όπως είπα και προχθές την ομιλία μου στη Βουλή Είναι σαν το συμπιεσμένο ελαττήριο Το μόνο που χρειάζεται Είναι κάποιος να το αφήσει Ρε παιδιά αυτά εδώ τα κένατα δεν δουλεύουν Έχουν κολλήσει τα ελαττήρια Το μόνο που χρειάζεται Είναι κάποιος να το αφήσει Τα ελαττήρια κόλλησαν δεν ανοίγουν. Τι κάνετε μωρέ Η ελληνική οικονομία είναι σαν το Κάρβουνο καλά να τους έχει ο Θεός Μας να το φως Τι κάνετε, μωρέ Το φως της ανάπτυξης Ελατήριο και φως Αυτά τα δύο περιγράφουν αυτό που ζούμε Όλοι μας καθημερινά και αλλάζει όπως ακούσαμε τι προηγούμενες δηλώσεις Το 16, το 17, το 18, το 19 Τυχερό ο πιο τυχερό λαός της Ευρώπη. Καλησπέρα σα. Γεια yeah. σα. Θα μπορούσα να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο που έχει σχέση με την Νόβα, Είμαι υπεύθυνο και έχω σχέση με την Νόβα, την <laughs> Τζούλια. Δεν το <laughs> ξέρατε όμω, δεν το έχουμε δημοσιοποιήσει. Ρε αποστόλε, ένα πύρα, ρε φορε... φούρ. <laughs> Ποιο είναι, Τίποτα, άστο, για μια ενημέρωση κάλεσα, δεν πειράζει. Με κάνει την ενημέρωση, έχει να πει κάτι για την Κόμενα. Όχι, όχι, άστο, άστο, τίποτα. <laughs> <laughs> <laughs> με κερατώνει, είναι μάλλον μήλα, να <laughs> την ξεμαλιάσω. Με μπορεί, ψάχνω, έλα, oh, <laughs> Off the record. Όφω. αυτό, το αριστερά συνέχεια που λέω, καλά μου το αριστερά δεν το καταλαβαίνω το κάνει. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέει η αριστερά κυβέρνηση. Είναι αριστερή αυτή η κυβέρνηση. Έτσι δεν λέει. Δεν του ψηφίσατε ο... σαν αριστερούς Τι να πούμε ότι δεν είναι. Ρε παιδιά, συγνώμη τώρα. Παρακαλώ. Καταλαβαίνει τι σου λέω. Καταλαβαίνω τι μου λε. Ότι αυτό στη συνείδηση του κόσμου αριστερά ήταν κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό κάνει ζημιά γενικά. Ζημιά κάνει το λέμε εμεί ή ζημιά κάνει άμα τον κόσμο τσίπρα. Μα αυτό θέλω να σου πω, δεν το καταλαβαίνω με πια ένιας, Το λέω ότι εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πούμε ότι αυτή δεν είναι αριστερά. Δηλαδή, εσύ αντιλαμβάνεσαι ότι όταν λέμε ότι το τσίπρα είναι αριστερά, <Ρι> το λέω εγώ ή το λέει <Ρι> ο Καλαμούκη. <Ρι> αντιλαμβάνεσαι ότι εννοούμε ότι ο τσίπρα είναι αριστερά. Όχι, δεν το εσείς εσεί και εμένα. Όμω λέω ότι κάποια στιγμή ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε κι εμεί. Δηλαδή, ο κόσμο δεν ξέρω πώ το, το αντιλαμβάνεται αυτό. Δηλαδή το χύμο αυτό το, το αντιλαμβάνεται όλοι. Τι Για... να, κάνω, ο να ότι ο Τσίπρας, ε, δεν Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Σου έχω ένα καλό πες. Λοιπόν είμαστε χθε σε μια συγκέντρωση Και είναι δύο παππούδες δίπλα μου Λέει ο στον τον άλλο Πω πολύ δε δες αριστερός κόσμος λέει, Και χαραμίζεται λίγο στο κουκουέ Πέθανα να γελάω Δεν πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ με θα... δύο θεό, ε Είδε χθε βουλή 12 ώρα που μιλούσε η Μιχαλολιάκο. Ε, είπε. Είπε ότι το, κτάρο, λέει, και στον της βουλής, το κτάρο, λέει. τη Βουλή. Το λέει και τα δικαιώματα όλα το δεδομένο, θα έκανε είναι, είναι νίκη το... των αγώνων, Φανά, που είναι. Για τότε, ναι, σωστό. Ναι, και έτσι, να μην είναι μέσα του... ΚΚΕ, Ήταν έξω, γιατί βγει για νομίζω. Δεν ήταν ο, το... ο... Ξεκίνησε, δεν ήτανε. Και εγώ προσωπικά είμαι. Θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. Έχει δίκιο, Αποστόλη, που είπε για τον Άδονη ότι στο τέλο πάντα δικαιώνεται. Αν σκεφτεί ότι η Λουκά που έχει παίξει στου δύο ξένου, βάλει ένα μικρό απόσπασμα, να δεν βαριέται, πάντα δικαιώνεται. Ο Ρουβάς για μένα είναι προδότη ο Σάκη Ρουβάς Είναι προδότη. Προδότη τη πατρίδα και τη πίστη μα. Πρέπει δημοσίω να πει συγγνώμη και ο Ψινάκης Είναι προδότη ο Ρουβάς και ο Ψινάκης Μακριά από αυτού. Κοριτσόπουλα μακριά από το Ρουβά τον Ψινάκη. του τα χρυσόστομοι, πε του τα κατακεράβλωσέ του όλου. Και η Λουκά και ο Άδωνης πάντα δικαιώνονται. Ήδια κατηγορία τους έχω πάντως. Εντάξει, δεν είναι μισό λεπτό. Εντάξει, μπαλόδο. τελειώσουμε εμείς. Άντε, έλα, φτάνη, πάτε τον πελάτη. Για. Τι γίνεται ρε φίλε, γιατί δεν ξηγεσαι ωραία ρε Γιατί δεν βάζει ρε και τι Ταυριανή πρωθυπουργό ρε Τη Λουκα ρε. Την κατσέλη λε. Ναι ρε, ρε τα καταφέρει Τη λουκάρε, τη Λουκα Α τη Λουκα <σομίως> Για μια στιγμή τρόμαξε αν θα είναι η κατσέλη Η Λουκα η Λουκα να εντάξει Όχι ρε Κατσέλη τι να την κάνει, ρε πάλι Απλά κακάνεις τώρα παιδί μου για άλλη καταστροφή είστε. Τι έγινε, και ο φίλο δεν έχει στα παραμάτι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι σχέλα να ξέρει κάτι. Είμαι αυτό μαλάκα. Είμαι αυτό μαλάκα γιατί εμεί γιατί δεν είμαστε συγνώμη κιόλα. Πάμε το σταυρό στο χέρι και καλάμε το τίμιο ξύλο. Αι παράτα μα τίμει οξύλα είναι αυτό, αν και παρένθεση, παρέμθεση, αξανα ωραίο, το μόνο τμήμα οξύλλα είναι το ξύλοσφαίστε. Αλλά τέλο πάντων, κλείνω την παρένθεση. Μαλά είμαστε εμεί που έχουμε τα λεφτά εδώ και φρολουμαστε εδώ. Γιατί δεν δικά μα εκατομμύρια να φορνού. Καναρό Αναρωτάμε αν είμαστε μαλάδε! Εκ είμαστε! Και καλά τα λεπτά. Α, ωραίο. Είσαι και πολύ μακρύ. Σοπα παλιό. Και. Όχι, απλά πήρα στο διάβολο. Στο... Με ποια αφορμή όμω, τον λάξατε την αφορμή. Όχι, έτσι μου ήρθε, εδώ, και λέξω μακρύ. Εντάξει, άντε, Άλλη, για. Άλληλα, για φιλαράκι, να είσαι καλά, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Συγγνώμη, τι σα είπε, σα πήρε τηλέφωνο ο κύριο Αυτό θα ρωτούσα, κύριε Τουμπράου. Με πήρε. Και με. τι σα είπε. Πείτε με, με τον τύπο. Ότι... Ήταν αισιόδοξο. Yeah. Εκείνο λοιπόν μου είπε ότι πετύχαμε τρόπο τεινά να πετάξουμε έξω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γιατί θα εξασφαλίσουμε τα λεφτά του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ με πολύ χαμηλό επιτόκιο από τον SMS Είναι ο μηχανισμός ο SMS όπως λέει και ο Βασίλης Λεβέντης του είπε ο που τον ενημέρωνε πετάξαμε έξω το ΔΝΤΟΥ τα έχει πιστέψει και ο Τσίπρας τα λέει και όσους άλλους τα πιστέψουν και ότι πλέον τα χρήματα θα έρχονται από το μηχανισμό SMS. Στο 54% όπω στέλνετε εσεί SMS, κάπω έτσι θα έρχονται και τα λεφτά στην Ελλάδα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο με αυτά τα πολύ ωραία και αισιόδοξα. Μια πολύ ωραία μέρα ξεκίνησε. Τελειώσαμε με το Μνημόνιο, τελειώσαμε με την Eurovision. Δεν ξέρω αύριο από πού αλλού θα βγούμε, αλλά μέχρι στιγμή είναι αυτά. Είναι πάρα πολλά για μια μέρα να μπορέσουμε σιγά σιγά να τα με ψυχραιμία να τα διαχειριστούμε. Σα παραδίδουμε στα χέρια του λαού, ο οποίο μα πηγαίνει στο μαγκαζίνο Γιάννη Παπαδόπουλο να μάθουμε και τι άλλο έχει γίνει πέρα από τα δικά μα τα πανηγύρια. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο, πέμπτη. Γεια σας. Έλα, Βοσόλοι, έλα, καλησπέρα. Έλα, για. Ο μετανάστας είμαι. Να σου μπορείς τι <laughs> Το τι γένει, δεν έχω ρίξει. Το Γιατί. Τί... Δεν υπάρχει αυτός ο λαός. Δεν υπάρχει αυτός ο λαός. Πώς δεν υπάρχει. Είναι, είναι, τι να σου πω. Υπάρχει και όσο ε, υπάρχουν μνημόνια θα υπάρχουν. Υπάρχουν, <laughs> <laughs> <laughs> θα υπάρχουν. Έτσι, έτσι, έτσι. Φίλε, μπήκε για τα καλά και όμορφα και χωρίς το μνημόνιο και τους βλέπεις μόνο στο facebook ερχόμαστε και θα σας Ναι, αλλά είδε τώρα να εκτιμάμε λίγο και την αριστερά. Γιατί μπορεί να σου φέρνει μνημόνιο έξτρα. Το δεν είναι τέταρτο, είναι 3S. Είναι updated. Αλλά δεν το καταλαβαίνει. Ενώ οι προηγούμενοι θα το είχαμε καταλάβει για τα καλά. Αυτό εκτιμάσαι την αριστερά. Ότι το φέρνει ήπια. Πριν δύο εβδομάδε, οι Ιρακινοί μπήκαν στο Ιρακινό Κοινοβούλιο και του εξεπλάσαν όλου. Του Εδώ και ένα μήνα η Γαλλία καίγεται. Καίγεται κυριολεκτικά για τα εργασιακά.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 Ότι η Ευρώπη θα είναι πιο ελαστική. Έλα, Μοριχιονάτη. Έλα, καλά. Τι για όλα αυτά πάτε σχεδιασμένε, λέει ο άλλο. Δηλαδή, ξεκιντά να πα στη διακυβέρνηση μια χώρα, κάζοντα κάποια πράγματα, χωρί να έχει σχέ... σχέδιο, α πούμε, στην ουσία. Έχει, το σχέδιό σου είναι να τάξει. Α... Το σχέδιό σου είναι να βγει. Ο στόχο. Ε, μετά τα βλέπουμε τα υπόλοιπα. Και μετά πα, α πούμε, και αρχίνει γυρνά και μου λέει σε μένα ότι με το πιστόλη στον κρόταφο, εκβιαστήκαμε, κάναμε, ράναμε. αποφασίζουμε οι άλλοι δηλαδή, έτσι. Αυτό έχει οδηγήσει 10.000 κόσμου σε αυτοκτονίε, έχει κλείσει μαγαζιά, λένε ακόμα ρε μαλκ από το 2010. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Ακόμα 1,5 εκατομμύριο είναι ρεπορ. Μα αφού γίνουν τα δωμένα μαγαζιά. Βέβαια, γιατί στου δείκτε ανεργία υπάρχουν οι επίσημοι άνεργοι. Δεν υπάρχει αυτό που κάνει ένα μεροκάμορτη τη εβδομάδα Αυτό θεωρείται εργαζόμενο. Αλλά είναι ένα μεροκάμορτη την εβδομάδα Ή δουλεύει ένα δύο ωρο τη μέρα, 3 Ή δουλεύει κανονικά και πληρώνεται μετά από 2 μήνε. Ή παραπάνω μήνε. Ή 3 μήνε. Ή τα χάντε λεφτά. Ο ή σε είδο. Αυτό δεν θεωρείται άνεργο. Και την με το ταξί. Επειδή εγώ είμαι από την Τρίπολη, είμαι στο ράδιο ταξί. Αστέρα θα παίρνει τηλέφωνο στου ιδιοκτήτε ταξί στα ράδιο ταξί. Θα κλείνει ραντεβού, θα παραλαμβάνουμε το γιορτά τη, θα τον πηγαίνουμε στο σπίτι χωρί επιπλέον χρέωση, χωρί επιπλέον κλίση. Και προσέχτε αυτού στο ίντερνετ, μην πηγαίνουνε γιατί στην Ιδία βγάζανε πελάτε. Μα προσέχουν οι ιδιοκτήτε ταξί. Και αν τορμήσει κανεί και πάρει παραπάνω λεφτά, περνάει πειταρχικό και το ταξί το κανάλι. Εντάξει, συντρόφισα. Βγήκε απόφαση και πήρε 6.000 ευρώ κάποιος που τον ενοχλούσανε οι συλλακτικές. Κάπου το άκουσα, ότι τους έκανε μήνες επειδή τον ενοχλούσανε και τους πήρε 6.000. Τελικά όντω είστε τσοντοκάναλα να πούμε. Να το χέσω, τσοντοκάναλα, χωρί βυζί να βλέπει, δεν το χαριστέσαι, δεν είμαστε. Πείλατε, η ανάπτυξη ήρθε. Εγώ έχω δύο πελάτε που δουλεύουν σε γραφείο μεταφορά εταιρεών στο εξωτερικό και δεν προλαβαίνουνε. Ναι, ανοίχτα, φου δουλειά μου λέει, φεύγουν εταιρείε για το εξωτερικό. Η ανάπτυξη ήρθε. Επιτέλου. Τι έγινε, Απόστολε, καταρχήν εχθέ κοίτατε μπάγκα που ήσουν φανταστικό. Καλά, εσεί με αυτού εδώ πέρα θα έχουν υλικό και τα παιδιά σα ακόμα για να κάνουν σάτινα. Μακάρι. Αυτό που θέλω να σου πω, Απόστολε, είναι με το που είδα την Ελληνοφρένεια. Εχθέ γύρισα και είδα και λίγο αρβίδα μετά. Δεν του έβλεπα αυτού mm. και είπε κάτι ο Καντάκη, ρε μπάγκα που τώρα το συνειδητοποιώ. Τι? Κάτι έλεγε ο Λοβέρδο και του λέει, Επειδή ήσασταν εσεί τόσο τραγικοί, αυτή τη στιγμή έχουμε κυβέρνηση από αυτού του κομικοτραγικού. Ήτανε, ήτανε τα μπαμ που λένε. Τι θα γίνει, θα ακούσουμε μία ώρα ελληνοφρένεια ή πάλι θα το γυρίσουμε στο πεντάλεπτο από εκεί που είχε ο Καλαμούς στο Σκάι. Μία και τέταρτο τελειώνει η μακρή, μέχρι να πούνε ειδήσει, ξέρω εγώ, διαφημίσει, ταξιδιαφημίσει αναγκαίε είναι, δεν λέω. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρα, τι θα ακούσουμε ρε φίλε, μας. Τι να κάνω ρε φίλε, μα κόβουνε, δεν συμφέρουν αυτά που λέμε, δεν συμφέρουνε. Κλείνει λοιπόν το πακέτο της χωρίς τη αξιολόγηση χωρί την νομοθέτηση επιπρόσθετων μέτρων.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 Όσο απέναντι στους δανειστές, όσο όμως και κυρίως αυτό έχει μεγάλη σημασία, απέναντι στους δανειστές Όσοι μπορείτε να ψηφίσετε, κάντε το, οι υπόλοιποι διαδώστε Καλή επιτυχία, επιτυχία Ελλάδα Ωραία τι